Ο της ενημέρωσης. Θα πάμε τώρα εμεί στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδιά, όπου έχει ξεκινήσει ε, δύο καινούργιε δραστηριότητε. Ε, η μία αφορά την εξέβρεση εργασία και η άλλη την ε, δωρεάν πρόσβαση στο μεγαλύτερο ηλεκτρονικό περίπτερο του κόσμου. Έχουμε την υπεύθυνη αυτών των δύο προγραμμάτων. Στην ηλεκτρονική μα γραμμή είναι η κυρία ε, Καταρίνα Κεράστα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεράστα. Καλημέρα. Λοιπόν, από πού να, να ξεκινήσουμε πρώτο, <laughs> <Και θέλετε. laughs> ας ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα της έβρεσης εργασίας, τι ακριβώς γίνεται, ε, και λεπτομέρειες. Ναι. Ε, λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα αναζήτησης εργασίας με αργότη βιβλιοθήκη είναι ένα νέο πρόγραμμα που να ξεκινησουμε πρωτο ας ξεκινησουμε απο αυτο το θεμα της εβρεσης εργασιας τι ακριβως γινεται και λεπτομερειες ναι λοιπον αυτο το προγραμμα αναζητησης εργασιας με βιβλιοθηκη ειναι ενα νεο προγραμμα που ξεκινησε σε τέσσερις βιβλιοθήκες στη Στερεά Ελλάδα. Μέσα σε αυτές είναι και η βιβλιοθήκη Λιβαδιάς και έχει σκοπό να βοηθήσει όσους βρίσκονται στη φάση αυτή να ψάχνουν για δουλειά Ποια είναι τα εφόδια, ποιες οι στρατηγικές ε, και τι πρέπει να κάνουν για να βοηθηθούν ακόμα περισσότερο. Ε. Γιατί οι είναι πάρα πολύ δύσκολη, Το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα στροσογόνο και αγχωτικό και όσο πιο καλά γνωρίζουν, τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχουν. Δηλαδή δίνονται συμβουλές και πληροφορίες, δεν δίνονται σχεκμένες πούμε. Όχι προς το παρόν, ε, αλλά αργότερα σκοπεύουμε όμως να... Συνδεθούμε και με τοπικές εταιρείες, επιχειρήσεις και να έχουμε άμεση πληροφορία και πάνω σε αυτά. Να είναι άμεσα το πλάνο χρονικά. Ε, Κοιτάξτε, τώρα το πρόγραμμα είναι πιλωτικό. Έχει ξεκινήσει mm -hmm. από 9 Απριλίου και τελειώνει 25 Ιουνίου. Ανάλογα δηλαδή τις εκτιμήσεις, τα συμπεράσματα που θα βγουν, από ε, φθηνόπορο θα μπει σε νέα βάση και ίσως σε πολύ πιο μόνιμη ε, βάση. Κάποιος άνεμος μας ακούει, πώς α, μπορεί να, να συνδεθεί, τι πρέπει να κάνει, ποια ε, Κοιτάξτε, αφού το πρόγραμμα τώρα αυτή τη στιγμή είναι μέχρι 25 Ιουνίου, είναι ως στενό το χρονικό πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να συμπληρώσουν μια φόρμα εγγραφή online, αν όμως έχουν πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορούν να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη και να το κάνουν και σε έντυπη, και να προσέλθουν κάποια τρίτη, που θα έχουν επιλέξει βέβαια, στη βιβλιοθήκη και να παρακολουθήσουν ένα σχετικό σεμινάριο. Mm. Μάλιστα. Ε, καμιά άλλη προϋπόθεση βεβαίως. Όχι, όχι. Καμία ε, από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης να τους καθοδηγείτε. Όχι, να... όχι μόνο, υπάρχει και ένα site ειδικά φτιαγμένο για αυτή την υπηρεσία. Ε, Jobs at Future Library.gr ε, αυτό το πρόγραμμα είναι κάτω από την ε, σκέπη, α πούμε, του Future Library, ενό προγράμματο που είναι ε, για όλες τις βιβλιοθήκες, δημόσιες και δημοτικές στην Ελλάδα και είναι με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ταύρος Νιάρχος. Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Ναι, ναι, βέβαια υπάρχει. Βέβαια. Και μάλιστα ανοίγουμε τώρα περισσότερο... Α το πούμε με την εκπαίδευση ενηλίκων, δηλαδή στη συνεργασία με σχολεία δεύτερης ευκαιρία, με τα λύκια για τις τελευταίες τάξεις και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Ε, αυτή η εκπαίδευση ενηλίκων πώς ε, διαδικτυακά ή Όχι, όχι, όχι ε, τα σεμινάρια αυτά να παρακολουθήσουν mm -hmm. οι εκπαιδευόμενοι σε αυτά τα σχολεία mm -hmm. που έχουν πολύ μεγαλύτερη mm -hmm. ανάγκη από γνώση σχετική. Ε, πρωτότυπη μου φαίνεται αυτή η διαδικασία. Ναι, ε, εντάξει τι είναι θέμα... πιλωτικό. Είναι πιστέβολα ναι. ακριβώς επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη σήμερα. Είναι το number one ε, πρόβλημα στην Ελλάδα. Φέσεις εργασίας αυτό είναι το θέμα. Πού είναι ναι. η θέση εργασίας. Κοίταξε, μπορεί να μην υπάρχουν θέσεις εργασίας αλλά σίγουρα όμως πρέπει και εμείς να κινητοποιηθούμε. Αν λέμε να δραμείς και λέμε όχι δεν υπάρχει δουλειά. Ναι. Ε, δεν δε, δε γίνεται τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να αναδείξουμε τα θετικά που έχουμε. Ε, εντάξει, δεν έχουμε νεκρώσει και τελείως. Όχι, ναι, ναι, πρόμμα... ναι, σε αυτό ακριβώς λέω. Έτσι, εννοείται αυτό. <laughs> θα γίνει ναι, να ναι, το, ναι, το πρόγραμμα αυτό. Mm -hmm. ε, και το άλλο πρόγραμμα, αυτό το καινούριο, η σύνδεση, το διαδικτυακό περίπτερο, τι ακόμα Και είναι? αυτό είναι πάλι μέσα από το πρόγραμμα Future Library. Ε, είναι λοιπόν μια υπηρεσία διαδικτυακή που... Όποιος προσέλθει στη τοπική βιβλιοθήκη συγκεκριμένα εδώ στη Λιβάδια μπορεί να συνδεθεί ή με τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης ή με το δικό του laptop, tablet ό,τι έχει στο ασύρματο δίκτυο και μπορεί να επισκεφτεί αυτό το περίπτερο. Έχει 200 εφημερίδες παγκόσμιας εμπέλειας από 97 χώρες και σε 54 γλώσσες. Δεν είναι βέβαια μόνο να διαβάζει. Ναι. Μπορεί να τα επεξεργαστεί να κάνει πολλά πράγματα. Ναι, όπως θέλει. Ναι. Ε, εδώ ποιες είναι οι προποθέσει είπατε. Ε, τίποτα, δεν κάνω. Απλά μια ναι, επίσκεψη στην βιβλιοθήκη λυπάδια, τίποτα άλλο. Και μέσα εκεί. Δηλαδή γιατί γίνεται η σύνδεση μέσω IP, α πούμε, δεν είναι μέσω κάποιου κωδικού. Mm -hmm. nice. Αυτό το πρόγραμμα μέχρι πότε είναι ξεκίνησε το. Ε, αυτό δεν έχει ημερομήνια μια λήξει ακόμα, παρότι είναι επιλοτικό και αυτό. Γίνεται σε 10 βιβλιοθήκε όλη την Ελλάδα επιλεγμένε. Ε, δεν ξέρουμε το μέλλον. Ναι. Ε, δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο πόσοι μπορούν να, να συνεχθούν. Ανάλογα το, το bandwidth ε, της σύνδεσης της βιβλιοθήκης. Αν ας πούμε παράδειγμα πέσουν 50% μας ή σίγουρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Οπότε και επιπλέον ενημέρωση, γιατί και πολλέ από αυτέ τι εφημερίδε είναι και συνδρομητικά λειτουργούν. Ναι, ακριβώ και μάλιστα θα υπάρχουν ε, ό,τι ακριβώ υπάρχει στην αίθουσα εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Α ελπίσουμε ότι. Κάποιοι μας ακούνε, ε, θέλουν να μπουν σε αυτό το διαδίκτυο ενημέρωσης για να το κάνουν πιο συγκροτημένα μέσα στις βιβλιοθήκες και δωρεάν αυτό είναι... Ε, βέβαια, βέβαια. Το, και δύο υπηρεσίες, υπηρεσίες αυτές είναι δωρεάν και η βιβλιοθήκη αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει. Να αγκαλιάσει τον κόσμο και να παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κυρία. Εγώ, να είστε